Με ότι όχι μόνο θα επιβεβαιωθεί ότι θα έχουμε το 2016 τρία συνεχόμενα ε, τρι, ε, τρί, ε, τέταρτα, τρίμινα με θετικούς ρυθμούς ε, ανάπτυξη θα έχουμε και ανάπτυξη το 2017 θα έχουμε και ανάπτυξη το 2018 αλλά τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη Κρίμα ή προσπάθεια. Καλό θα πήγε. Τόσα τρίμινα, τετράμηνα, τρίτα. Τρί, τρί τέταρτα. Για να μην είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Να ήταν τουλάχιστον πει να κάνει και ένα σαρδάμ. Είναι Πάρε πολύ να καλό. Ναι, είναι πολύ καλό που κάνει συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κάνει κάτι συνεδριακές διαδικασίε τι οποίε πηγαίνει ο τσακαλό του και μιλάει. Από εκεί ναι. την τελευταία εβδομάδα έχουν βγει 5-6 πολύ ωραία σαρδάμ και ωραίε ειδήσει όπω αυτή που ακούσαμε ότι θα έρθει ανάπτυξη στα τετράμηνα, τέταρτα, τρίμηνα αλλά δεν θα είναι βιώσιμη. Στα τρίμηνα στιγμή μνημόνιο να κάνουμε. Ε, αυτό λέει. Στα εξάμηνα. Στα τέταρτα. Στα τετράμηνα δεν κάνουμε. κάνουμε τρίμηνα, εξάμενα χρόνο. Αλλά δεν θα είναι βιώσιμη. Τόσο σκόπο. Τόσο. Ναι, ώρα να έχει κάνει ξανά. Όρεξη ναι. Να, ναι. Ε, δεν θα έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό είναι κάτι πολύ απογοητευτικό. Ενώ. Τι απλώ μεν είναι. Τόσο καλά πήγαιναν όλα. Και ξαφνικά μην έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη ήταν αυτοί που δεν θα είναι βιώσιμη. Αβίωτη. Τι... Αβίω, δηλαδή, μα κάνει το βίο το ξαφνικά. Μη βιώσιμη. Εκεί που ήταν βιώσιμη όλη η κατάσταση, η κοινωνία. Πώς μαρά, να θυμηθώ που ήταν βιώσιμη η ανάπτυξη τότε. Ναι, <laughs> επίση έχουμε καταφέρει. Και με Γιώργο λίγο βιώσιμη η ανάπτυξη. Είχαμε βιώσιμο έχουμε... με τον Γιώργο. Δεν λέω για σημείτια, για Καραμαλή, Ήταν καρά βιώσιμη. Καλά, εκεί ήταν άλλο. Εκεί ήταν δεν είχαμε μνημόνια, ήταν ζωάρα. Αυτό ακριβώς. Δεν υπήρχε αύριο. Ο τσακαλότο λοιπόν σε αυτέ τι προσυνεδριακέ διαδικασίε μίλησε προχθέ για τι κουβάδε. Τα θυμάσαι ναι, ναι, θυμάμαι, τα που παρομοίαζε την πολιτική του με κουβάδε και μάλιστα έλεγε και για τον παράλληλο κουβά. Ναι. Κατά το παράλληλο πρόγραμμα. Τι το άλλαξε τώρα. Πήγε στη μάπα, κατάλαβα ότι είναι μάπα η πολιτική που θα περίπου, πήγε στο κουβά. Περίπου, περίπου. Υπάρχει η πολιτική σχέση η, η, η, η πολιτική με την κακή έννοια που θέλω εγώ να κάνω παρεμβάσει για να βάλω του δικού μου ανθρώπου, να επιβάλω τη δική μου προσωπική άποψη να κάνω το, τη δική μου πελατεία αυτό είναι το πουγαδόνερο αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το πουγαδόνερο είναι ο συνειδημισμός της πολιτικής με την καλή έννοια ναι Ωραία. Μπουγαδόνερο. Τα μπουγαδόνερα είμαστε τώρα. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι ο Τσακαλώτη δεν ξέρει καλά ελληνικά, ξέρει καλύτερα αγγλικά και γι' αυτό και τα Σαρδάμ. Παρ' όλα αυτά διαλέγει κάτι παρομοιώ και κάτι εικόνε που με δύσκολες είναι γνήσια ελληνικέ. Μπουγαδόνερο τώρα δεν το λέει κανεί ούτε κουβα. Και με δύσκολε λέξει τώρα, γιατί τόσο Μπου... σύνθετοι. Το κατάφερε όμω και τώρα. Το κατάφερο αυτό είπε. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Οπότε έχουμε μπουγαδόνερα και κουβάδε. Γενικότερα έχουμε μια τέτοια διαδικασία πλησίματο, καθαρισμού. Απ' έξω σου δίνει ένα μήνυμα ότι στα τέσσερα γίνεται η δουλειά. Εσύ έτσι φουγκαρίζει. Πώ σουγαρίζουμε. Υπάρχουν και σουγκαρίστρε για να μην πέφτει τα πέτρε. Α πού θα βάλει το κοντάρι. Ναι, ωραία λοιπόν. <laughs> ναι, Αν πα, δεν είσαι ας... μeraκλή. Αν δεν είσαι μeraκλή. Πού θα βάλει το κοντάρι. Θέμα ερμηνεών, όντω. Να μείνουμε λίγο στον Τζακαλώτο, γιατί είναι αγαπημένο, είναι και πολύ καλό έτσι κι αλλιώ. Τζα, τζακαλώτο καλάκι. Μπορεί, μπορεί. Αφήνει ένα υπονόμιο ότι είναι από Τζάκι ή κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Γιατί σε κατηγορούν για Τζακαλώτο. Με κατηγορία αυτή. Δεν με κατηγορούν όλοι να φτιάξουν κάτι. Την ε, άλλη καρ, καρέγγλα και κάτι άλλο είπε χθε που δεν το σημαίνει. Τα λέω έτσι για να τσιμπάνε, να τι καρτάω σε γρήγορση. Ότι δεν είσαι αυτό ο θα λε επίτευξη. Όχι βέβαια. Άκου εκεί τηλεφώνου, κάνουμε ραδιόφωνο. Άρα ξέρουμε. Καλά. <laughs> <Εννοεί> <laughs> είπα, Ά, ξέρουμε. το ξέρουμε. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα. Θα μα πήκαν θέσει του Τζέικι του Twitter τώρα ναι, και του Μέλ και μετά. Κάθονται εκεί τώρα που υπάρχουν μέσω Mail και Twitter, αλλιώ δεν θα υπήρχαν. Τι θα ήταν. Τίποτα. Λοιπόν, εμεί ξέρουμε. Που είχαμε μείνει στον Τζακαλώτο. Ο οποίο Τζακαλώτο λοιπόν είναι μαρξιστή. Δεν είναι ένα τυχαίο και αυτός, ξέρει κι άλλο μαρξιστή εσύ ο, ο, ο τέτοιος και ο κομμουνιστής, μάθε ε, λίγο, υπάρχουν ε, διαφορές είναι μαρξιστής ο Τζακαλώτος ναι. Τζακαλώτος, άκου το. στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί οι αναλύσεις πιο πολύ για την οικονομία για την εξέλιξη, το, για το κοινωνικό να είναι μαρξιστική δε. αλλά στις τράπεζες είμαι συντηρητικό. Α Στο mm. βασικό δηλαδή. Σε ένα κομμάτι είναι. Όχι, στο κομμάτι. Στο, κομμάτι στο, στο βασικό συντηρήση. κομμάτι είναι συντηρητικό. Στι αναλύσει τώρα είναι μαρξιστή. Δεν τυχήθηκε τίποτα. Τραπεζικό μήπω εννοεί ω προ το πόσο τη βοηθάει. Τραπεζικό εννοεί, θα σου πω ah. εγώ. Mm. Όπω γίνουν όλοι αυτοί. Φαίνεται άλλωστε από την πολιτική του δεν έχει σημασία τι δηλώνει. Όλα αυτά λοιπόν λέγονται σε αυτέ τι προσυνειδριακέ διαδικασίε του ΣΥΡΙΖΑ. Αν σου τι χάνουμε. Καλά. Που δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που δεν ένα Είναι κανάλι. όλοι σύντροφοι εκεί Έχουν κάνει αυτή τη βλακία Έχουν τα κανάλια όλα απέναντι και δεν τα δείχνουν Θα μπορούσε ένα από τα κανάλια του Καλογρίτσα που δεν έγινε Να έδειχνε μονίμο ΣΥΡΙΖΑ ΥΕΡΤ Το HD, ένα HD δεν μπορεί να δείξει. Το HD έχουμε. θα μπορούσε, τις όχι την ομιλία του Τσίπρα που είναι αναμενόμενο αυτή και θα, θα πάει παντού θα ριδούμε ναι. Εντάξει, Αυτή θα γίνει viral yeah. Yeah. Αλλά θα μπορούσαν τώρα, πώ κάναμε εμεί στην Ηλιούπολη ο δημοκρατικός yeah. Yeah. για το σοσιαλισμό yeah. και εκεί. Δεν ήθελες να το δεις αυτό yeah. Και αυτό έγινε εκεί Ήθελα να το, το είδαμε Δεν το είδαμε, Αυτά, δεν πρέπει να τα επισημάνει κάποιο. Yeah. Και δεν έχει να κανάλι άλλη η είναι τοπικό Προσπαθούμε τώρα με τη νέα διαπλοκή <laughs> να φτιάξουμε εμείς το... Έχω πάρει τον παπά, mm. του λέω κανόνισε αφού κανονίζεις τα ΑλφΑ. Γιατί τον Αλφα τον κάνετε τοπικό η ε, Είναι μικρό ο Αλφα για την Λιούπολη. Τώρα με νεγάκι η Λιούπολη, δεν πάει. Έχουμε μια άλλη Τι? φινέτσα. Καταλαβαίνει. Να πάμε στα θρησκευτικά. Να πάμε. Χτε λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση που θα έκανε τι σκληρέ διαπραγματεύσει για μια σειρά από θέματα. Δεν πέρασαν θα οι ώρες. Άλλαζε την Ευρώπη. Δεν είχε 17 ώρε να ναι. την κάνει με τον παππάν. Θα άλλαζε την Ευρώπη, δεν θα έφερνε μνημόνιο, όλα αυτά τα πολύ γνωστά που ξέρουμε. Με το που πήγε ο Ιερώνημο στο Μέγαρο Μαξίμου έκατσε μέσα δύο ώρε και βγαίνοντα έξω, τα αλλάξαν όλα. Θα παραμείνουν τα βιβλία. Τι κολοτούμπα. Θα το... κολοτούμπα. Για την ώρα. Για ώρα. <laughs> Είπανε γίνεται αυτό, του χρόνου βλέπουμε. Τι βλέπουμε του χρόνου. Αν είμαστε κυβέρνηση, βλέπουμε. <laughs> αυτό βλέπουμε. Δεν τώρα. θα δουν ούτε <laughs> του χρόνου. Κανένα χρόνο δεν πρόκειται να δουν. Φρουφρού, αρώματα, Σαματάς και αυτός ο φίλο αυτό, Επίθεση στην εκκλησία και μετά σάλια. Του τα Σκηνήματα. Δεξιός. Ο, ε, ο δεξιός κάνει δουλει, τη ζημιά πάντα. Ναι αλλά μέσα τον καμένο. Αυτοί γίναν πιο δεξί και από τον καμένο. Η Ο Τσίπρα και θα πάνε γυρίσανε. και σε συνέδριο. Προφανώ το συνέδριο θα ξεκινήσει με αγιασμό. Να φανταστώ, μη Φαντάζομαι. και έγινε κανένα λάθο. Λογικά. Και δεν ξεκινήσει. Η δήλωση του καμένου εξερχόμενο χθε από την συνάντηση. και όλε οι φωτογραφίε βέβαια. δείχνει και αποδεικνύει ακριβώ και πόσο στεναρά αυτή η κυβέρνηση θέματα ιδεολογία τη τα αντιμετωπίζει. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχή. Γιατί έγινε πράγματι ένα πολύ γόνιμο διάλογο. Εξετάστηκαν όλα τα θέματα, διευκρινίστηκαν παρεξηγήσεις από το παρελθόν και ο διάλογος συνεχίζεται. Η Εκκλησία και η Πολιτεία προχωρούν ενωμένες μέσα στο πρένα του διαλόγου και στο πρένα της οσοδοξίας. Τι σημαίνει αυτό και τα θυσκευτικά κύριε Πρόεδρε, πώς θα πάει φέτος το πρόγραμμα σπουδών. Σημαίνει ότι όλα... Θα είναι κάτω από συζήτηση που θα γίνει μεταξύ της Πολιτείας, της Εκκλησίας και των παραγωγών Η εγκύκληση του Υπουργείου, παιδεία, Παγώνει. συνεχίζει να εφαρμόζεται. Πάνω, δηλαδή, τα προγράμμα. βιβλία είναι τα ίδια. Το πνεύμα τη Ορθοδοξία λοιπόν κυριαρχεί στην πολιτική, την αριστερή, τη μαρξιστική. Πάλι καλά. Του Τσακαλότου, του Τσίπρα. Να έχουμε και μια σταθερά. Ναι, ναι, όλα χρειάζεται, τα άλλα είναι αλλαντάτα. Χρειάζεται χρειάζεται, χρειάζεται, χρειάζεται. Και δεν θα έχουμε υποφίλειο να μάθουμε τώρα στα βιβλία μα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με όλα αυτά. Αυτά που διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα έχει δηλαδή... δίκιο τώρα σε αυτά. Είναι Εγώ θέματα. θα κάνει προπόνηση αλκίνο. Να ξέρω, να διδάξω να παιδιά άμα χρειαστεί. Ανά διδάξεις Αν το μάθω, το θα σκεφτεί καλύτερα. Ναι, λοιπόν. Να το αλλάξω την πίστη που λέμε. Ναι, ναι, ναι, μην το συνεχίζει. Καταλαβαίνω τι προθέσεις σου τη Αγνέα και την ε, έγνοια σου να προσφέρει. Να προσφέρει στην νεολαία και μάλιστα στο πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα τη πίστη. Σε αυτό το λοιπόν και για αυτό το ευαίσθητο θέμα έκανε δηλώσει και ο Αλέξη. Συμφωνήσαμε ότι ο διάλογο ανάμεσα στην αριστερά και στην χριστιανική εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί. Εκινούμε από διαφορετικέ ιδεολογικέ αφεντερίε, εν τούτης, τεμνόμαστε πάνω σε κοινέ αξίε. Κατάλαβε. Εκινούμε. Τεμνόμαστε. Πώ το έγραψε, Με Αλφαγιότα, Μπούλμαν. Και τέμνονται σε κοινέ αξίε. Ποιε είναι οι κοινέ αξίε που τέμενε. Ποιε είναι οι αξίε που έχει η αριστερά. Άντε, είναι, έχει αυτή είναι, η αριστερά. Είναι, είναι γενικό θέμα, πάμε ναι. παραπέρα. Κάποιε αξίε θα βρουν να σου πούνε. Ποιε είναι αυτέ που τέμνονται με την θρησκεία. Ποιε είναι. Δεν θα έχει. Α, τρεις. Θα τρ... Αυτά. Και ελάφι εγώ Ελλήνων χριστιαν. Όχι το ειδανικών και το ειδανικών είναι ένα, ελάσμα, Ελλίνων χριστιανών. Η Ελλάδα προχωράει. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Η εμπίδα έρχεται. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Κάτι σας θυμίζει, είναι μια φωνή του παρελθόντος που δεν έχει σχέση με τα σημερινά Στο συγκεκριμένο όμω έχει σχέση. Ε, ρε σπέκουλα πάλι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ά, ναι, ναι. Και απέχει από την πραγματικότητα, ε. ρε παιδί μου. Δεν πατάει καθόλου. Είμαστε εμεί υπερβολικοί. Ε, όσον αφορά. Άνε... μέσα οι παπάδε. Πριν μπουν, λέγανε τα δικά του και κάναν τα μπαϊράκια αυτά, τα σιριζέικα τάχα μου. Είμαστε κυρίαρχοι του πλανήτη. Με το που βγήκαν έξω, σαν βρεγμένε κότε, γάτε, τα πήραν όλα πίσω. Τα βιβλία, το... θα μείνει το πνεύμα τη Ορθοδοξία, ευχαριστημένο ο Ιερόνιμο. Πάνε όλα. Θέλει που δεν είναι κολλημένοι και να πούνε αυτό είναι τέλο. Συζητάνε ναι. οι άνθρωποι, αυτό είναι αριστερά. <laughs> αυτό είναι αριστερά. Αυτό, αυτό είναι, δυστυχώ. Αυτό είναι αριστερά. λάστιχο. Να, να σου πω και μια εικόνα που σου είναι γνωστή, αυτό είναι λάστιχο. Λάστιχο. Τελείω λάστιχο, λάστιχο όμω. Δεν κόβεται όμω. Πάει πέρα, ταλαντίζεται. Ναι, αλλά... ταλαντίζεται. Μπορεί <laughs> <αφού laughs> να σπάσει το λάστιχο. Διαφημίσεις, Ελλεινοφρέν είναι εδώ τη Πέμπτη, όπω ξέρετε. Ο Μάριο Καγή μα ρυθμίζει τον ήχο. Μηνύματα στέλνετε εδώ στούντιο, τα βλέπουμε. Αν θέλετε να στείλετε σε μέσα, θα γράψετε Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studiopapaki.lfm.gr Σας βλέπουμε και στο Twitter και πιο μετά στο Facebook. Το ιδανικό είναι ένα Ελλάδ, Ελλήνων, Χριστιανών ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα προχωράει Ελλάδ, Ελλήνων, Χριστιανών Η ελπίδα έρχεται Αυτή η ελπίδα που έρχεται Είναι λίγο χειδαία η εκπομπή Αλλά οκ, εντάξει Γιατί είναι χειδαίο κάτι Γιατί σκέψου και τη ΣΥΡΙΖΕΑ τη φίλη μας που ακούει και πολλοί Σκέψου και, να να Σκέψου και αυτό. Τόσο βρώμικα δεν μπορούν να σκεφτούν. Κακώ. Ειλικρινά. Κακός. Αλλά. Να... Αυτοί να σκεφτούν τι κακό έχουν προκαλέσει όλου του υπόλοιπου με την ψήφο και με αυτά που κάνουν. Τι πιστέψανε, Είναι συνένοχοι. Δεν φταίνε οι 50 υπουργοί, φταίει και κάποιο που ψηφίζει. Όλου αυτού που ξέρουν ότι θα κάνει κάτι. Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μικρή. Μπορεί να φταίνουν και άλλοι που είναι εκεί μέσα γενικότερα. Με την ανοχή του αφήνουν πράγματα. Μπορεί. Ναι, γιατί πολλοί έχουν ευθύνη. να κυβερνήσει και να εφαρμόζει τέτοια μέτρα, λογικό είναι ότι θα δώσει και ξύλο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά, σε αυτή την πτυχή δηλαδή. Αυταρχισμό θα έχει, μια κοινωνία διχασμένη θα έχει, θα είναι η πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί που θα του πετά ψίχουλα. Αυτά είναι σε γνώση όλων αυτών που. Αυτά δεν αλλάζουν. Με την καλύτερη πρόθεση να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζουν αυτά. Και σε προηγμένες χώρε υπάρχουν άνθρωποι στα χαρτόκουτα, άνθρωποι που πετιούνται στα νοσοκομεία, στου διαδρόμου και στα ράτζα, άνθρωποι β' κατηγορία και είναι και η πλειοψηφία σχεδόν σε όλε αυτέ τι χώρε τι προηγμένες και πριν την κρίση. Όσο μάλλον εδώ που ούτε προηγμένη χώρα είναι και έχουμε και κρίση 7 χρόνια. Άρα τι περιμένει ότι θα αλλάξει, Ψίχουλα. Αυτό είναι λοιπόν ένοχο ο οποίο το πιστεύει. Αυτό που το πράττει και ηθικό αυτούργο, αυτό που δίνει εντολή σε αυτόν να αλλάξει τι. Δεν αλλάζει όλο αυτό με τίποτα. Και όποιο τα ανέχεται είναι στην Εύσοδο. Αυτό θέλω να πω. Και ανέχετε τα ανέχεται με, με απλέ παρουσίε και μόνο. Ποιος αλλά τέλο πάντων. Γενικώ, λέω ένα. Όχι, Όποιος... κατάλαβα από την αρχή τι πήρε. Δηλαδή να πήγες, α, αλλά, μην μην είναι το, το πα αλλού. αλλού. Είπα να σε σώσω, ναι μεν. Όχι, δεν χρειάζεται. Να το τώρα, πάω λέω. αλλού. Ποιο ανέχεται. Όποιο ρε παιδί, στην κοινωνία μα. Όποιο στην κοινωνία μα τα βλέπει και τα ανέχετε και δηλώνει απλά παρουσία. Στην κοινωνία, λέω γενικώ. Δεν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο τρόπο σκέψη είναι. Τι κακό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, Μαρξιστικό γιατί δεν λέω. Το αντισημιτιστικό κόμμα που με την εκκλησία τα κοιμιάσανε και τα πάνε μια χαρά. Αν και εγώ είμαι από την φιλία που χάλασε και έχω πάει προ τη ζωή, δεν τρέπομαι. Που έχει πάει? Προ τη ζωή. Προ προς. Προς. Προς τη ζωή. Προς τη νίκη ήταν κάποτε ένα περίπτωμα. Τη ζωή του παιδιού, τα δύο κλασικά περιοδικά. Όχι, δεν Για σένα είναι όντω η ζωή του παιδιού. Mm. Σε σένα ισχύει. Μια που είμαστε στα κομμουνιστικά και στα. Πότε πήγαμε. Πάντα είμαστε με α, τέτοια α, κυβέρνηση. Εσύ. Κατρούγκαλος ακολουθεί, για αυτό το λέω. Ε, το. Πάλι πήγα να σε σώσω. Προσέξτε, δεν το, δε το αναπτύσσω, δεν το ως φιλανθρωπία. Κατρούγκαλος. Κάθε άνθρωπος που είναι στο δρόμο και διεκδίγει τα δικαίωματά του εγώ το θεωρώ ένα κέρδο. Για την κοινωνία. Πάντα. Με του αγώνε καταπιούνται όλα τα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τη δική μου προσπάθεια στη διαπραγμάτευση τώρα με του εταίρου, αφενό να απομονώσουμε ξανά του ακραίου παίκτε που θέλουν να ξανανοίξει το ασφαλιστικό και να έχουμε νέα μέτρα. Ξέρετε προ πιο κατεύθυνση, αλλά κυρίω προ το εργασιακό. Θέλει τον κόσμο στου δρόμου. Παραείμε δεν τον αντέχω Τον κατάλαβε. Θέλει να διαπραγματευτεί και δεν έχει τον κόσμο στους δρόμου. Πώ θα πάει να πει στου Δουνουτού, στου Τρόικα, Αντιδράει η ελληνική κοινωνία. Πάει αυτό και λέει: είναι... Συμφωνεί η ελληνική κοινωνία. Του λένε οι άλλοι: Δεν βλέπω πολύ κόσμο, άρα πάρτε μέτρα. Και δεν λέει ο Κατρούγκαλο: Δεν μπορώ γιατί δεν έχω κόσμο στου δρόμου. Κατάλαβε, δεν έχει επιχειρήματα. Γι' αυτό δέχεται ό,τι του λέει η Τρόικα. Είναι αυτό ή έχει βγει δεν... ο δηλαδή, ο λαό που δεν βγαίνει στου δρόμου. Ναι, αλλά μήπω έχει βγει ο Κατρούγκαλο να θέλει να δέρνει κόσμο στους δρόμου. Να βλέπει oh, κόσμο για να δεν δέρνει. Δεν είναι. Μα μα τι τρώνε. Είναι κομμουνιστή, μαρξιστή, αριστερό. Ναι, αλλά το κράτο δεξιά υπάρχει ακόμα και του χτυπάει. Άλλο αυτό. Α, <laughs> το κράτο δεξιά, γι' αυτό ίδες. υπάρχει, για να χτυπάει τον κόσμο. Σε χρήσει μέσα στα μάτια στι κράτη. Ανεξαρτίο διαχειριστεί. Το, κράτος, το κάθε δεξιό κράτο κάνει τα ίδια. Βάζει φόρου στους πολλού, ευνοεί του λίγους, καλοπερνάνε. Είναι κράτο ανισότητα και έχει αυταρχισμό. Αυτά τα κάνει και το τωρινό κράτο σα έχει αριστερού. Είναι κράτο δεξιά. Είναι η κατευθείαν συνεχιστέ και απόγωνη. Μετεμφυλιακού κράτου. Ωραία. Και τι να κάνει οι αριστεροί που να κάνει αριστερί βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση την τελευταία στιγμή. Τη αν είσαι αριστερό, κάνει αριστερή πολιτική. Θέλει Δεν κάνει ό,τι έκαναν ήδη. Θέλει χρόνο. Να οριμάσει οι συνθήκε. Να σε πάω ανάποδα. Περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ να οριμάσει οι συνθήκε, μόνο το κουκουέ. Για να γίνει τι. Να φέρουν την αριστερά του. <laughs> να γίνει αυτό. Μα είχαμε χθε δεξιά, την άλλη μέρα αριστερά γίνεται 25 Γενάρη. Στο πόσο καιρό. Θέλει το καιρό να οριμάσει οι συνθήκε. Τι στον πόσο. Το ορίζετε εσεί. Όχι, Α, η ζωή τωρίς. το ώρι. Το ώρι πράγματος. Μα Όταν ψημάσουν ψημάσουν νοσίκες. Νοσίκες. Να οριμάσουν όριμη. Δεν ήταν όριμη. Yeah, έτσι έλεγα. Δεν είπαν είμαστε όριμοι, είπαμε, είπαν λέμε αλήθεια και είμαστε αριστεροί. Όταν ο είναι ο κόσμος... αυτό όριμο. Να λέει κάποιο πριν, <laughs> σου φαινιάζει αυτό όριμο. Όχι. Είμαστε όριμο. αριστεροί και θα φέρουμε ελπίδα. Όριμο δεν Άρα ξέραμε ότι δεν είναι όριμοι. Πάμε, κάτι σε... πάμε κάπου και σε κάτι που μα ενώνει όλου. Πάτσε, Κουρκιάνια, δολοφόνια, όλου. Δεν το πάω, δεν πήγαινε Ά, εκεί. εκεί. Θα μάτσε, πήγαινε πάμε. αυτό, πάμε σε κάτι που όλου μα ενώνει, θα τέργεζε αυτό που είπε. Θέλω να το ξαναπάμε. Πάμε σε κάτι που όλου μα ενώνει. Δεν έπρεπε να βρίσκει ένα μονόδρομο. Πολλάκη έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί. Μία από τι τρει λέξει μπορεί να ταιριάξει. <laughs> ναι, ναι. Ε, ε, Σήμερα το πρωί μίλησε. Στην ΕΡΤ βέβαια, που αλλού. Και εκεί, επειδή υπάρχουν. Ε, σήμερα έχει μια μεγάλη πορεία στο κέντρο τη Αθήνα με ασθενοφόρα, με νοσοκομιακού. Διαμαρτύρονται τώρα οι μίζεροι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι οποίοι κρατάνε αυτή τα νοσοκομεία χρόνια τώρα. Ε, διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν συναδέλφου, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν. Άκου τώρα 4.000 Τεσσερσίμιση. Τι χιλιάδε Και η φωτίου θα αυξήσει τα γεύματα. Ήταν προσκολικά. πολλά τα λεφτά. Και με αυτά τα λεφτά πάλι. Δεν είδες 246 εκατομμύρια, 251 τρόποση. Αυτά δηλαδή που ήταν στα προεκλογικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνουνε τώρα. Αν δεν είχανε κάνει αυτό με τις άδειε, δεν θα τα κάναν αυτά. δηλαδή. αν δεν κάνει αυτό με τι αυτό με και θα λεφτά. Στο που Μα δεν είχαν. Τα ξέραμε από την αρχή. <σομίου> Κοίτα! Ρε... <σομίου> Εδώ ρίμασαν. Τι κόλλημα, ρε παιδί μου! <σομίου> το μνημόνιο <σομίου> πέρυσι έλεγε ότι τα λεφτά από τι άδειε πάνε στο μνημόνιο. Να λέμε τα καλά <σομίου> τουλάχιστον. <σομίου> Πέρσι ήταν. το έλεγε το μνημόνιο. Αυτό το δεν το έλεγε. Πέρασαν 17 ώρε από τότε. Όχι. Το μετά τι 17. Από το μετά τι 17. Ώρες. <σομίου> <σομίου> δεν περάσαν άλλα χρόνια. Σου θυμίζω ότι για 6 μήνε δεν είχαμε μνημόνιο. Ανέτοξα. Τα ξεχνά αυτά μετά τι 17. Που είχε πει φωτίου. Για 6 μήνε δεν είχαμε μνημόνιο και πανηγύριζε φωτίου. Λοιπόν, ο Πολάκη θέλοντα να δείξει ότι δεν έγινε και τίποτα τώρα. Αν μεταφέρεται ένα ασθενή με Ντάτσουν στην Κρήτη, επειδή δεν υπάρχει μεγάη δούρια και μουλάρια ή βάλενε. Καλά, βάλανε... καρότσα είναι πιο άνετη από το Δεκάβ. Εννοείται. Και, και πιο είναι κλειστο, δεν είναι κλειστοφοβική. Ναι. Στον Ντάτσουν πάνω ή σε φαγάνα μπουλντόζα. Γιατί κακό είναι να πάει. Η φαγάνα άμα δεν κάνει δουλειά δεν μπορούσε να είναι μια κουβέρτα. Mm. Είναι πολύ χουχουλιάρικη και Και πάει και ψηλά σου τη θερμοκρασία, μην πάθει ο ασθενή. χαμηλά, ανάλογα ναι. καλύτερη συσπασιών. Ναι, ε, η κλίση. Μπορεί να σε, σε ένα με κρεβάτι μετα... κατευθείαν. Όχι, θα πάει ο νοσοκόμο ο τραυματιοφορέα να τραβάει από εδώ και από εκεί. Σαν τους άλλους στο Σαν την ώρα. Όχι του Εκάβενο. Του Εκάβενο, είπα σαν τον άλλον στο Αιγύπτιο. Δεν είσαι γι' Άρα Λοιπόν, οπότε ο για να καλύψει όλα αυτά είπε. Από εκεί και πέρα, ακούστα Εγώ στα σφαγιά. Για χρόνια 10 14 Και οδηγή του Δήμου μου οδήγησε έναν ασθενοφόρο γιατί δεν υπήρχε κάλυψη του ΕΚΑΒ εκεί κάτω σε εκείνη την περιοχή. Έτσι λοιπόν, έχουμε υπουργό, οδηγό, ασθενοφόρου. Θα μεταδώσουμε τώρα. Μάμα σε αυτό, σε αυτό είναι καλά, είναι καλό γιατί, γιατί, γιατί κάνει τα άλλα. Είτε είναι καλό είτε είναι σε πορεία. Μπορεί να είναι καλό. Γιατί κάνει τα άλλα. Θα μεταδώσουμε τώρα ε, αποκλειστικά τον άνθρωπο που μετέφερε ο Πολάκης με το ασθενοφόρο πώ βγήκε στο Γιώργο Των Αυτιά. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι σε ένα δέντρο Και έπεσα Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα Ακού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρο Ναι Κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο Ναι Πάρε ξέπινε τη πορεία του και Και πήγε προβορά. Είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομείο. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να, να, ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, mm -hmm. άξιζε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω; Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένα δρόμο υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο πεβάτι. Του <Τι> λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν <Τι> άντρεχα πλέον, έβλεπα. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. Ο οδηγό ήταν ο Πολάκης. Πού πήγαινε, παιδί μου, τον άνθρωπο. Πού τον πήγε. <Τι> Βόλτα. <Τι> <Τι> Στον ψιλορίτ. <Τι> <Τι> <Τι> όρθιο τον πήγε από τα τέτοια. <Τι> <Ναι>, τον έκανε <Τι> καλά όμω. Ήθελε <Τι> να φύγει ο άνθρωπο. Είδε πω γιατρεύτηκε. Και έπονουσε όμω. Δεν έχει σημασία. Ζήτησε μετά να φύγει γιατί έβλεπε το χάρο. Είναι μέθοδο. Πρόληψη, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. Και δείχνει ότι το ξαπλώνουν κάτω σε δένουνε και να θε, δεν μπορεί να φύγει. Ναι, όχι. Εκεί Ωρίς. υπάρχει μια άνεση. Ναι, υπάρχει μια άνεση. Και δείχνει ότι και ο υπουργό σηκώνει τα μανίκια, δήμαρχο τότε, και ναι. Θα, ναι. θα πιάσει και το στενοφόρο αν χρειαστεί. Θα, θα, θα πιάσει. Βέβαια. Αν δεν πάει, θα κάνει τη δουλειά καλά. Ε, μην τον δει εδώ στο κέντρο στα τη κοινωνία. Σαν την υπουργία του έμοιασε αυτή η περιγραφή του κυρίου. Έμοιαζε λίγο με την υπουργία Πολάκη. Είναι. Αυτό είναι ο Πολάκη, δεν Τον Μολάρκα έχουν αμολιτό, δεν μπορούν να τον πιάσουν Ή <laughs> είναι πίτες αμολητός, δεν υπάρχει μπόγια στο ΣΥΡΙΖΑ ε... Υπάρχει μπόγιας, έχω στο μυαλό μου έναν ε... Αλλά δεν καταλαβαίνω Θα σου πω το εξής, ναι όλα αυτά ισχύουν που λε. Και υπάρχει μια σειρά έτσι, σιριζαίων Που τρελαίνονται με τον μπολάκι. Τον θεωρούν πέστα έτσι μάγκα Χώστα, πέστα στα κανάλια. Καλά, υπάρχει και μια μερίδα κόσμου που λένε: Καλό είναι να πέφτει καμιά σφαλιάρα. Ναι, το ξέρω. Ε, υπάρχει τι μια παιδί. άλλη μερίδα που λέει αυτό. Α. Θέλω να πω ότι υπάρχει μερίδα όμω που γουστάρουν πολλάκι. Ναι. Και δεν έχω δει σε όλα αυτά που έχει κάνει και έχει πει ο Πολάκη σε όλο αυτόν τον καιρό που είναι υπουργό κάποιον από το Μαξίμου από την επίσημη κυβέρνηση να ταράσεται ή να διαχωρίζει τι θέσει με κάποιο τρόπο για την αισθητική που εκπέμπει ο Πολάκη. Α υπόλοιπα. Νομίζω επιτελεί λειτουργία. Σε ταύτιση με το μέγαρο Μαξίμου. Απόλυτη. Ήταν, πιστεύει, πατριωτικό Πασόκο πολλάκι. Ήταν Πασόκ. Πα, ναι. Θα μπορούσε να είναι πατριωτικό. Ναι, δεν Δηλαδή μπορεί να έχει που δεν πήγε παπαθεμελή. Δεν Μάρχη. ξέρω. Νομίζω να μην προπράκα, βόλευε για την ευόρεια. Έτσι όπω τον κόβο το στυλ είναι αυριανιστή. Το, το παλιό καλό Πασόκ, αυτή η φιλή των Πασόκων. Το ωραίο. Το ωραίο. Το, το, που του βρίσκει το, παντού. Πια. πια. Έχουν μπάει σε άλλε θέσει, δεν έχουν αλλάξει τίποτα από αυτά που έκαναν παλιά όμω. Λοιπόν μια που είπε παλιό παρά σοκ ναι. Το 83 σαν σήμερα 1983 ο Μίκης δοράκι παίρνει το βραβείο Λένιν Στη Μόσχα αδερφές mm -hmm. μου Στη Μόσχα Τον τίμησαν οι Ρώσοι σοβιτικοί τότε Τον Μίκη δοράκι. Έτσι κι αλλιώς έχει τιμηθεί Από τον λαό μας εδώ με τα τραγούδια Έχει τιμηθεί σε άπειρε χώρε του κόσμου Γενικότερα δεν υπάρχουν Και Και σαν ναι και υπουργός Ο Μάριο θυμάται Έχει τιμη Που είχε φάει επί Γιώργου Ποχανδρέου, του είχε Γιώργο Γιωργάκη, Παπανδρέου, ναι. δεν ήταν τότε. Καλά, του είχε φάει και ο Γιώργο Παπανδρέου, από τα τότε. Πιο πριν. Πιο πριν το Μαρκούι, δεν ήταν τότε. Για καραμαλή είχε φάει ο Γιώργο ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. Και ο καμένο είχε φάει τα κρυγόνα. Όλοι τρώνε τα κρυγόνα τελικά. Καλό, ο καμένο είχε φάει κι άλλα. Από τον ουρανό, ερχόμενο. <laughs> <laughs> <laughs> τα έβλεπε. Λοιπόν, Μήκη στο δωράκι, είπαμε να βάλουμε κι εμεί ένα τραγούδι από τα χιλιάδε που έχει γράψει. Είναι σε εκτέλεση Δημήτρη Μητροπάνου, ο Ρίκο Θαλασινο έχει γ νομίζω είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ta była, ta wuna, I Tynia Tynia Glykofylii, glykofylii, glykofylii, Και το ιδανικό είναι ένα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα προχωράει Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Η ελπίδα έρχεται Ναι εντάξει το καταλαβαίνω Λύπητο το πατρίς, θρησκεία οικογένεια Θα το βάλουμε αύριο από την επόμενη εβδομάδα Mm -hmm. Αυτή δεν είναι η άνισταση που μπορεί να έχει κάποιο. Που διατυπώθηκε, που διατυπώθηκε. Αυτό κατάλαβα εγώ ναι. Θέλετε να είμαστε πολίτη correct Ναι, ναι. Θα Οπότε θα να, το θα κάνουμε θα και να αυτό Σιγά σιγά Έχει τα κακά αυτά τα ροά το ραδιόφωνο ας πούμε, Και το συγκεκριμένο το δικό μας Δεν έχουμε ένα βερίκιο πούμε, να μπει μέσα να φέρει ένα χατζινικολά Ξέρω εγώ τώρα να γουστάρουμε <laughs> Να πει εγώ για τις άδειες αυτά. Στα Μόνος στη Μόνος θα μόνο στη Μενεγάκη. Σε εμά δεν θα ερχόταν κανεί. Γιατί να μην ερχόταν. Να με γίνει εσύ, έλεο. Ωραία, να γίνω με νεγάκι. Σου λείπουν κανένα δυο. Βυζιά. Όχι, Τι θέματα. Α, θέματα. Εντάξει. Το μαλλί. Ναι, θα βυζιά. Εύκολο. Όχι, το Μαλί. Και το βυζιά. Εύκολο. Και το τα μου. Δημήτρη μου Μια, μια έκπληξη. Γίνονται διάφορα στα κανάλια αυτή την mm. εποχή, να το πούμε πάντω. Στην δική Είναι δικαιοσύνη... ωραίο πάντω, βλέπει καναλάκι κάνουν stand-up κόμματι. Μου αρέσουν ναι, ναι. αυτά. Είναι δεν, αυτό, δεν το είχε. Μόνο την. Είναι... Ποια έχει, μια έχει Τατιάνα. Τη Λίλα <laughs> στα Μπούλογλου, α <ας> πούμε. <laughs> και βγαίνει και κάνει stand-up comedy <laughs> Γιατί να μην κάνει ένα καναλάκι stand-up comedy στη Μενεγάκη στο κάτω-κάτω. Να λέει η δραστηριά του για αυτό. τον παπά, για όλου. Είδε. Ο Σύριζε τι καταφέρνει. Ένα ωραίο διάβασα που λέει έχει μια φωτογραφία που είναι ο Βέκτηρο Ποστέ τον κοντομιόλο και λέει αυτό να σου τύχει. Να, να, σου έβχουμε να σου τύχει άνθρωπο να σε κοιτάξει έτσι τα μάτια. <laughs> να βλέπει <βρισάτε> τέτοιο <laughs> άνθρωπο στη ζωή σου. Ε, <laughs> ο ο Σύριζε έχει βγάλει πράγματα στην επιφάνεια που δεν τα είχαμε μέσα. Και βλέπουν την αλληχνή αγάπη στο κάτω κάτω. Αυτό είναι επίση πολύ καλό. Γιατί αυτό δεν το ζητούμε. Τώρα στενεί και κάνει το χόλικου, δεν τη δουλεύει εδώ, γυρισμένε Ελλάδα, αυθεντικέ, χωρί φιαση δώματα. Δεν έργει η ώρα που μέσα στον παλούρδο θα γίνει καναντού. <Ραλήφου> να, <τι> βλέπω, <Πελεξύ> μα, μα σώζει ότι είμαστε ηχογραφημένοι. Μαγνητοσκοπεί, <Πελεξύ> μα <σώζει, Πελεξύ> αυτό μα σώζει. <Πελεξύ> Μην γίνουμε live, live. Μην μπορούμε <Πελεξύ> να <Πελεξύ> έχουμε. Λ, <Πελεξύ> να οι <Πελεξύ> κίνδυνοι του live. Αυτό συμβαίνουν, αυτά στα ζωντανά, αυτά συμβαίνουν. Ναι, ναι, αυτά ακριβώ. Λοιπόν, πού <Πελεξύ> είχαμε μείνει. Α, ο Καλιάνο. Ο Καλιάνο. Ή δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Του να είχε χρεώσει ο Λεπέντη ότι θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο βουλευτή που πριν γίνει βουλευτή έλεγε τον καιρό στην ΕΡΤ. Έγινε βουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Το λέω για να το θυμηθούν ένα νέο παιδί. Ήταν εκπρόσωπο τύπου. Τη Ενώσεω Κεντρών ήταν πίσω από τον Λεβέντι μονίμω και κάποια στιγμή πριν κανένα μήνα την έκανε. Έφυγε. Ήταν, τι ήταν, που ήταν. Είπες... Μόλι το αλλά το μήνυμα. Διάβαζω το μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ένα μήνυμα και δύο δουλειές Θέλει να γίνει με κατά τα άλλα. Θέλει να κάτι μηνύματα, τα με λέει. Υπερβολή τέλο πάντων. έστειλε. Ένα. Κανά. Φίλο. φίλος Αυτό. Ήρθα δεν πρέπει να πω ότι ψέματα να... πλέον. Να... Λέει δεν μπορώ να τα πω. Ναι, εννοείται. για του συναδέλφου και δεν θέλω τώρα για του δεν και είσαι και να λέμε Εσύ δεν είσαι τέτοιο. Δεν λε κακία για κανέναν. Πότε θα πει τώρα για συναδέλφου. Τι να μην έχει εκπομπή ένα καναλάκι τώρα που Ο Μπαλούρδο. Προ το παρόν. Έχει ο Ποιο έχει. Ο Ο Κουρί δεν έχει εκπομπή. Ποιο κούρησε. Όχι ο Γιώργο. Ο, ο, ο, ο, ο, ο Μάκη. Ο ναι. ναι, αλλά το κανάλι είναι του Γιώργου δεν είναι. Είναι όλοι μαζί, δεν ξέρω. Είναι εκδότης, Ο, ο Μάκη κάνει εκπομπή χρόνια. Και, ο ρε, ο και από το κανάλι 5 κάνει. Εντάξει. Mm. Λέμε του μεγάλου, του λέμε. Δεν λέμε τώρα τα μικρά κανάλια. Δεν λέμε δηλαδή... τα τοπικού. Λέμε τα εθνικού, πανεθνική εμβέλεια. Και όχι με εκπρόσωπο, όπω είχαν Ναι, άκουγε το φωδωράκι παλιά που λέγαμε. Να είναι με τον ίδιο. Αυθεντική εκπομπή. Αυθεντική, να είναι ο Με τίτλο Εγώ. Ο εργολάβος ο ίδιος, εγώ, καναλάρχης. Εγώ Ναι, αυτό. αυτό Ή εγώ εργολάβος, θέλει. Να κάνει εργολαβικέ δουλειές. Δηλαδή, γιατί μόνο σφυροσούλη. <σχ> αν, αν το Μέγκα έβγαζε τον Μπόμπολα να κάνει εκπομπή, θα ήταν ό, να το βγάλει από τα εργοτάξια. <σχ> με το <σχ> κράτο. <σχ> και να κάνει εκπομπή <σχ> να Να χτίζει <σχ> Να περνάει το από κάτω, κανονικά. Το το χαρτί που βγάζουμε Το α3 είναι το γαρμπίλι, το γαρμπίλι, το γαρμπίλι, το λέει, άκου που το πήγε, 3 α3 μέχρι στιγμής, το χαρτί τη φωτοτυπίας, ναι. το γαρμπίλι κάτω λέγεται α3 και το ολοφορείο. Εγώ που το συζητή... αλφα μπλοκ ξέρω, <σχει> ό,τι με οικοδομικό ξέρω το αλφα μπλοκ α, Αλλά, αλλά, λοιπόν, λοιπόν, <σχει> ξέρω κάτι με αλφα. η συζήτηση θα είναι για τον Γκαλιάνου. Για α3 κοιτάξει. Για τον Γκαλιάνου, που είναι η και φωτεινή και η να γράψει τώρα. Το α2 το ξέρεις. Το α ταφ το ξέρω. λοιπόν α2 το Λοιπόν, Το, ο Καλλιάνος Ο Καλλιάνος Ο Καλλιάνος λοιπόν πήγε στη Νέα Δημοκρατία ε, Και το καλοδέχτηκε Δείχθη... έμαθα ο Κυριάκο. Λέει... Όχι θα, δεχω, θα λέγει δεν σε θέλουμε σένα Βέβαια κάπως έτσι προηγούμενος ή καλοδεχτεί Βορύδη ναι, Βελπά, ναι, ναι, Γιατί ναι, ναι, όχι. Ναι. όχι Για να δείξετε έχει ρεύμα τώρα Από την ώρα που έφυγε από τον Λεβέντη Είπαμε όλοι θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν τη λένε Άγιο Παντελέη μόνο τη Νέα Δημοκρατία κατευθείαν. Γιατί δεν είναι όλοι κουτσίστραβοι. Είναι και ακροδεξιοί κάποιοι. Έλεω, δεν θα τα ισοφύγουν. Αυτή η κουτσίστραβη θα, θα πει, τα ισοφερόσουμε όλε μα. Δεν χωράει τον, τον τίτλο. Τον τίτλο. για τα πέρα φτιάχνουν στην περιοχή. Ο Καλιάνο, λοιπόν, γιατί πήγε στη Νέα Δημοκρατία, ξέρει. Γιατί δεν έχει Ο... Μα τι είναι αυτά. Άκουσε την κοινωνία, ρε Αποστόλη. Κάθισε και σκέφτηκε και άκουσε την κοινωνία. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με κανέναν. Εγώ είχα πει ότι πήγαμε με αγνέ προθέσει στην Ένωση Κεντρων. Από τη Άρχισε η Ένωση Κεντρών να συγκλίνει με τι απόψει του κυρίου Τσίπρα. Α, εγώ αποτέλεσα ξένο σώμα, ένιωθα ξένο σώμα α, από το συγκεκριμένο κόμμα. Ε, και γιατί δεν πήγατε κατευθείαν. Τέλο το κεφάλαιο τη Ένωση Κεντρών. Ούτε, θα σα πω, πω λοιπόν, κύριε Λυριτζή, θα, θα σα εξήσω ακριβώ γιατί έχω μάθει να, να απαντώ με αλήθειε και να μην ε, προσπαθώ να ξεγλιστρήσω στι διάφορε ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ου. Άρα λοιπόν, ε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα των περίπου 40-45 ημερών που. Ου κάθισα και σκέφτηκα κάθισα και σκέφτηκα κάθισα και σκέφτηκα και, είδα ότι μ μόνο εσύ, μόνο εσύ. και σκέφτηκα τι θέλω να κάνω σε σχέση με την πολιτική α, Ήρθα σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους Ήρθα σε επαφή με την κοινωνία Αυτό με ενδιέφερε πάνω απ' όλα mm -hmm. α, Αυτοί οι άνθρωποι με παρόντριναν αρχικά να μην, το, να μην, να μην α, το βάλω κάτω και να προσπαθήσω να βοηθήσω από, Εντάξει. από Εντάξει. τη μεριά μου την κοινωνία Πήρατε να λοιπόν τα μηνύματα Είδες άμα συνομιλείς με την κοινωνία και κυρίως άμα και σκέφτεσαι Το είχε ναι. κάνει και η Παπαρίζο, αλλά δεν είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία. Είχε πάει στο Eurovision. Ναι. Δεν μπορούσε να πάει ο Καλιάνο στο Eurovision. Είναι μια αξιοπρεπή ιστορία. Δεν νέα έχουν τα χρόνια. Με τον αγάθρο και μα αυτά, θα κάνουμε δουλειά. Μ' αρέσει που τον, ο Καλιάνο από τη χρειά τη φωνή του φαίνεται ότι λέει ψέματα. Ότι είχε προσχεδιαστεί όλο αυτό. Φαίνεται και κάτι άλλο. Τι? Ότι είναι σοβαρό και νυφάλι. Ναι, αυτό ακριβώ. Και λέει, του λέει ο οικονό Όχι, το, το είχατε κανονίσει. Όχι, κάθεσα και σκέφτηκα, άκουσα τα μηνύματα τη κοινωνία. Ποιο από την κοινωνία του είπε εσύ πρέπει να πα στην Και καλά. Δηλαδή άκουσε αυτό Ό, ότι υπάρχει μια αγάπη καλά. προς τον Κυριακό Άι τράβα Ότι το μουτζώνουν όλοι <laughs> Ότι πιάνουν τα τέτοια τους τρεις φορές κάθε φορά που λένε το όνομα αυτά Ή οπότε σκέφτονται ότι θα ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία Ναι δεν ξέρω Δηλαδή αυτό ναι, δεν τα άκουσε ο, ο άνθρωπος Ανάποδα τα άκουσε ναι. τα μηνύματα Δηλαδή ο ένας ότι ναι. δεν είναι βουλευτής ο Καλλιάνος Δεν είναι βουλευτής, ήταν απλά εκπρόσωπος τύπου Ο, ε, δεν είχε βγει. Και τι είπε, λέει ο Λεβέντη, μόλι έμαθει μεταγραφή του μετεωρολόγου, τον κακό του τον καιρό. Μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να είναι αληθέ. Και αστείο να <νάνε>, είναι, ωραίο. <laughs> Μ' αρέσει πάντω που τον ρωτήσανε και λέει τώρα ο Καλιάνο: Το ακούσαμε στο ηχητικό, ε, με αυτό το ύφο το ωραίο, ε, κύριε Οικονόμου. Έχω μάθει να απαντώ με αλήθειε. Αυτό. Είναι κάτι που μαθαίνεται αυτό. Έτσι. Θα μπορούσα να πει ότι το ελάττωμά μου είναι ότι έχω μάθει. Ε, Όχι. Να απαντώ Έχω να δει δαχτεί την Τάδε δημοτικού του Α3 όταν έφυνα να απαντώμε αλήθειε. Όταν ακούσει πολιτικαλή τέτοια, ξέρει ότι αυτό που αμέσω ακολουθεί είναι ψεματάρα. Και Γι' αυτό βάζει αλήθει. αυτό τον πρόλογο. Δηλαδή τόσο απλό υποτίθεται και να οι άνθρωποι οιλεστοί και φέρουν κάτι καινούριο στην ε, καλά, πολιτική. Ναι. Αυτό λέω, όλοι αυτή είναι. Την ώρα ατάκαλιά. Ότι τέχιο, το ελάτομά μου είναι να είναι κοινότητα. Και ο μπαμπάστά. Περιμένο και ο γιο κάποια στιγμή. Σχολεί παπάντα παλιά. Σε διορθώνουνε Και σε ψέγουν, στο γραμμύριο. Λέγεται 3α άσχετη. Ναι, όχι αλφατρία. <laughs> αν πάει δηλαδή. Πατή και... μου, κάνει και τον έξι. <laughs> <ναι, ναι, ναι. laughs> εσύ που νόμιζε ότι είναι λεωφορείο, βρει άσχετη. Μα <laughs> δεν είναι δυνατό <laughs> να περνάει το λεωφορείο πριν ο δρόμος. Έχει λογική. Αλλά <laughs> αντάλλα. <laughs> <laughs> αλλού, αλλού, κανονικά αλλού όμω. Σαντορινιώ, είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πανηγυρίζουμε γιατί αυτή τη στιγμή δεν πανηγυρίζουμε. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα. Πλεόνασμα το οποίο θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο και σύμφωνα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θα έχουμε πλεόνασμα 0,6%. Άρα πάνω από, το στόχο, πάνω από το στόχο που έχει τεθεί από το μνημόνιο. Άρα δεν θα ενεργοποιηθεί κανένα κόφτη. Πανηγυρίζουμε. πανηγυρίζουμε. Το σκέφτεται μετά ότι αυτά τα έλεγαν και οι Σαμαρικοί. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά έχουμε πλεόνασμα. Αλλά πανηγύρισε όμω το γνωστό αδιέξοδο που όλοι αυτοί οι αριστεροί χρησιμοποιούν όρους και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι νεοφιλελεύθεροι για να αποδείξουν ότι πάει καλά η οικονομία, η οποία δεν πάει και καλά. Παρόλα αυτά, το ζούμε όλο αυτό το πολύ ωραίο έργο. Οι βουλευτές το κάνουν με μεγάλη προθυμία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε είναι και τα μιστά που πέφτουν. Τσακαλώτος λοιπόν έκανε και ένα άλλο σαρδάμ και στην ίδια ομιλία. Ναι. Είναι ωραίο όμω. Η άποψή μας για τα κόκκινα δάνεια είναι πάνω σε κάτι που χωρίζει τους οικονομολόγους του τραπεζικού συστήματος. Εμείς θεωρούμε ότι η λάθος προσέγγιση είναι το βραχυπρόθεσμο. Είναι το βραχυπρόθεσμο. Το βρακιπρόθεσμο. Έχουμε δει βραχιά και βραχιά. Φοράνε και αυτές πια δεν έχουν συμμαζεμό τους τους. Τώρα βάλαμε και τα βραχυπρόθεσμα. Κουβάδε, μπουγαδόνερα. Βραχυπρόθεσμα. <βράκι> <laughs> δεν το Ο Υπουργό Οικονομία μια χώρα σε κρίση. Έξι χρόνια και αριστερό και μαρξιστή. Αυτά λοιπόν. Να έρθει στην Ελληνοφρένεια. Να έρθει. Στην ίδια, δεν κατάλαβα. Είναι στην Ελληνοφρένεια. Να έρθει να γράφει κιόλα. Συγγνώμη Μαρία, αυτό είναι Ελληνοφρένεια. Είναι, αλλά να έρθει yeah. να γράφουμε μόνο εμεί. Άλλο αυτό. Μα γράφει, κάνει ό,τι μπορεί, τα λέει δημόσια. Εσύ θα τολμούσε να σκεφτεί να γράψει μπουγαδόνερα. Αυτό μπορεί. Βρακή, πρόθεσμα όχι. Όχι, αυτό λέω. Δεν το πιάνετε, το υπονοούμε. Ποιο είναι το, <συσκάθαρσης> à, <συσκάρια> μά, <συσκάρια> το Μάριο το πήγε εκεί. Πάλι διαφημίσει να συνέλθουμε. Εδώ η Ελληνοφρένεια πέμπτης. Ναι, είναι αυτή που τελειώνει σιγά-σιγά. Το σιγά. κάγγελο, θα μπορούσε να λέει. Το κάγκελο, έχουμε ένα μήνυμα. Παιδιά, ο κοντομινά είμαι. Είμαι από κάτω με το βερίκιο. Θέλουμε να έρθουμε πάνω στο στούριο και δεν μα αφήνουν. Α έρθει κάποιο να μα πάρει. Πονάει και το πόδι του Δήμου που με κουβαλάει, δεν μπορεί να στέκεται. <laughs> Ευχαριστώ, Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Οι είναι αυτοί που <laughs> στέλνουν τέτοια <laughs> μηνύματα. Όχι, δεν θα μπει εδώ κανεί. <laughs> <Να> Εκτό <ξέρεις, laughs> Καμπιούχα Τζινικολάου είναι άλλο. <laughs> εντάξει, αυτό <laughs> αλλάζει <ο δικό laughs> <του> εντάξει. <laughs> Βαρετή κομπιτσμενέκάκι, σήμερα τη βλέπω εδώ στα μόνιμα. Δεν έχουμε τίποτα. Μαγειρέματα, κουτσομπολιά. Λοιπόν, φαγητό. Τα ίδια και πάλι. τα ίδια. Δεν υπάρχει μια έκπληξη αυτό το πιπεράτο που έχει ανάγκη ο κόσμο. Δεν... Έχει ανάγκη. Το αναπάντεχο. <laughs> το αναπάντεχο. <laughs> <laughs> <laughs> Στην τηλεόραση. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο σιγά-σιγά. Έχουμε ένα τραγούδι ναι. για το τέλο. Θα σα θυμίσει παλιέ καλέ στιγμέ τη παγκόσμια μουσική. Όχι τόσο παλιέ, ναι. Ναι, είναι μια γνωστή μελόδια, νομίζω την ξέρουν όλοι Ο δεστίχος, ναι, ήδη άρχισε ήδη μας ταξιδεύει νομίζω Νιώθεις ναι, να μας ο, ταξιδεύει νιώθω κάτι, νιώθω κάτι. Να μας ταξιδεύει, δεν νιώθεις, νιώθεις Δεν δε δε είναι η Λάρα Φαμπιάν, να το πούμε Είναι εμπνευσμένο από τη Λάρα Φαμπιάν Ναι, και η στίχη είναι αμυγός ελληνική όσο τόσο ελληνική όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανεί. Με αυτό σας αποχαιρετούμε, γεια σα. Θα την παλεύω και σου η ξεφτήλα κοντουά που σ' ανέχομαι και με πονάς Καπού τι πεις, μήπως και χαρείς για να μη ζηλεύεις Δεν βγαίνω πια, μα εσύ με ξεχνάς, έξω ολό μεθάς Κι όταν έρχεσαι αλκοόλ βρώμα Muzyka Έχει ξεκάν, μια ζωή και φλαμπέ. Κι όλο σε στηρίζω, κι όλο σε ψηφίζω. Σα φύμα, στάνω Ασθάνομαι και την τύραννη, και, και ακούω την Ξανά και ξανά. Εκείνο το πλέον δεν Και λέω, Θα σ αφήσω, τώρα θα κερδίσω szapatas szito i The suis will see the ciclos and the ciclos see the Si bos